Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος Τριακοστό. Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως Δια των συνδυασμών της εναρέτου τριάδος των αρετών Της αγάπης, της ελπίδος και της πίστεως Ύστερα από τα προηγούμενα αυτά μένει τα τρία ταύτα τα οποία σφίγγουν και διατηρούν το σύνδεσμο όλων πίστης, ελπίς, αγάπη μίζων δε πάντων η αγάπη για Κορινθίους Ιωταγάμα 13 διότι και ο Θεός αγάπη ονομάζεται μας λέει ο Ιωάννης την πρώτη επιστολή του εγώ όμως τη μία τη βλέπω σαν ακτίνα, την άλλη σαν φως και την τρίτη σαν ηλιακό δίσκο και όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απαύγασμα και μία και την άλλη λαμπρότητα. Η μία η πίστης δύνατο να επιτελέσει τα πάντα. Η άλλη η ελπίς περικυκλώνει με το έλεος του Θεού και δεν κατεσχύνει τον ελπίζοντα. Και η τρίτη, η αγάπη, δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της, ούτε σταματά από το τρέξιμό της, ούτε επιτρέπει σε αυτόν που πληγώθηκε με τα βέλη της να ηρεμήσει από τη μακαρία μανία που του προξένισε. Δεύτερον, αυτός που θέλει να ομιλεί για την αγάπη είναι σαν να επιχειρεί να ομιλεί για τον ίδιο το Θεό. Η ανάπτυξη όμως ομιλίας περί Θεού είναι πράγμα επισφαλές και επικίνδυνο για όσους δεν προσέχουν. Για την αγάπη γνωρίζουν να μιλούν οι άγγελοι, αλλά και αυτοί ανάλογα με το βαθμό της θεία ελάμψεών στους. Αγάπη είναι ο Θεός και ό, όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό του Θεού μοιάζει με έναν τυφλό που μετρά την άβυσσο, Μετρά μέσα στην άβυσο του κόκκους της άμμου. Τρίτον, η αγάπη ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωσης με το Θεό, όσο βέβαια είναι δυνατόν στους ανθρώπους. Ως προς την ενέργειά της είναι μέθη της ψυχής και ως προς τις ιδιότητές της είναι πηγή πίστεως, άβυσος, μακροθυμίας, θάλασσα ταπεινώσεως. Τέταρτον, η αγάπη είναι κυρίως η απόρριψη κάθε εχθρικής και αντιθέτου σκέψεως, εφόσον η αγάπη ού το κακόν, όπως μας λέει ο Αποστολός Παύλος στην 1η προς Κορινθίου στο 13ο κεφάλαιο. Η στο 13 ο κεφαλαιο η αγαπη και η απάθεια και η υιοθεσία Μόνο στην ονομασία τους διαφέρουν. Όπως ταυτίζεται η ενέργεια στο φως, στη φωτιά και στη φλόγα, έτσι να σκέπτωσαι ότι συμβαίνει και με αυτές. Την αγάπη, την ελπίδα και την πίστη δηλαδή. Όσο ποσόν αγάπης λείπει, τόσο ποσό φόβου υπάρχει. Διότι όποιος δεν έχει φόβο, είναι γεμάτος από αγάπη είναι νεκρωμένος ψυχικά. Πέμπτον, δεν είναι απερπέ αν από τα ανθρώπινα πράγματα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα για τον πόθο και το φόβο, και την επιμέλεια και το ζήλο, και τη δουλειά και τον έρωτα του Θεού. Μακάριος είναι εκείνο που απέκτησε τέτοιον πόθο προς το Θεό σαν αυτόν που έχει ο Μανιώδης εραστής προς την ερωμένη του. Μακάριος εκείνος που φοβήθηκε τον Κύριο, όσο η υπόδεικη το δικαστή. Μακάριος εκείνος που έδειξε τόση επιμέλεια και φροντίδα στα πνευματικά, όσο οι ευγνώμενε δούλοι στον Κύριό τους. Μακάριος εκείνος που έδειξε τόση ζηλοτυπία για τις αρετές, όσοι οι σύζυγοι που προσέχουν ζηλότυπα τις γυναίκες τους. Μακάριος εκείνος που την ώρα της προσευχής ήστατε μπρο τον Κύριο, όπως οι υπηρέτες μπρο στο βασιλέα. Μακάριος εκείνος που προσπαθεί συνεχώ να περιποιείται και να αναπαύει τον Κύριο, όπως έτυχε να περιποιηθεί και να αναπαύσει σεβαστούς ανθρώπους. Δεν προσκολάει τόσο πολύ η μητέρα στο βρέφος που θυλάζει, όσο ο γιος της αγάπης στον Κύριο. Έκτον, ο πραγματικός εραστής φέρνει πάντοτε στο νου του την εικόνα του αγαπημένου και το εναγκαλίζεται μυστικά με ειδονή το πρόσωπο που αγαπάει. Αυτός ποτέ, ούτε στον ύπνο του δεν μπορεί να ησυχάσει, αλλά και εκεί βλέπει το ποθητό πρόσωπο και συνομιλεί μαζί του. Έτσι συμβαίνει στο σωματικό έρωτα. Έτσι συμβαίνει και σε αυτούς που αν και έχουν σώμα, είναι ασώματοι και ασκούν το πνευματικό έρωτα. Δηλαδή όπω αγαπάει ο άντρα στη γυναίκα, με αυτόν τον πόθο τον ίδιο αγαπάει και κίνος το Θεό. Εύδομον κάποιος που χτυπήθηκε από αυτό το βέλος έλεγε στον εαυτό του πράγμα που με κάνει και θαυμάζω εγώ καθέβδω από την ανάγκη της φύσεως κοιμάμαι η δεκαρδιά μου αγρυπνεί από το πλήθος του έρωτος. Πέμπτο άσμα στίχος 2. 8. Πρέπει να σημειώσεις και τούτο, ο αφοσιωμένο φίλε, ότι αφού η ψυχή σαν άλλη έλαφος εξοντώνει τα δηλητηριώδη ερπετά των παθών, τότε επιποθεί και εκλείπει προς Κύριον. Διότι πληγώνεται σαν με δηλητήριο από το πυρ της αγάπης. Εκείνο που προξενεί η πίνα Είναι κάτι που δεν φαίνεται και δεν εκδηλώνεται. Εκείνο όμως που προξενεί η δίψα, Είναι κάτι έντονο και φανερό, Που κάνει έκδολο σε όλους, Τον εσωτερικό φλογισμό. Γι' αυτό και εκείνος που επόθη, Τον θεών έλεγε, «Εδίψισε η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρόν, τον ζώντα». Δαβίδ, μια άλφα τρία ψαλμός. Δέκατον Εάν το πρόσωπο που αγαπάμε γνήσια μας μεταβάλει εξ ολοκλήρου με την παρουσία του και μας κάνει φεδρούς και χαροπούς και χωρίς λύπη, τι δεν θα προξενει άραγε το πρόσωπο του Δεσπότη Χριστού όταν επισκέπτεται μυστικά την καθαρή ψυχή. Ενδέκατον Ο φόβος, όταν εισχωρήσει πραγματικά σε μία ψυχή, λιώνει και κατατρώγει τα ρηπαρά πάθη της αρκός. εκ του φόβου σου τα σάρκα σου», λέει σχετικά ο ψαλμοδό. Στο ΡΟΙΟΤΑΗΤΑ 120 Ενώ η οσία αγάπη άλλος συνηθίζει να τους κατατρώγει όπως είπε ο σοφός «Εκαρδίωσας ημάς, εκαρδίωσας» «Μας πλήγωσε στην καρδιά» Άσμα τέταρτο Άλλος τους κάνει ορισμένες φορές να γάλλονται και να λάμπουν από χαρά όπως πάλι αναφέρεται στη γραφή «Επ' αυτό, Ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου. Καπαζήτα 7 ψαλμός. Και επίσης παροιμίες στο 15ο κεφάλαιο αναφέρει «Καρδίας εφερονωμένης πρόσωπον θάλη». Όταν λοιπόν ολόκληρος ο άνθρωπος συγχωνευθεί κάπως με την αγάπη του Θεού Τότε και εξωτερικά, στο σώμα του, σαν σε καθρέφτη δείχνει την εσωτερική λαμπρότητα της ψυχής. Κατά αυτόν τον τρόπο εδοξάστηκε εκείνο ο Θεόπτης, ο Μωυσής. Όσοι κατέκτησαν την Ισάγγελη αυτή βαθμίδα, ξεχνούν πολλές φορές τη σωματική τροφή. Και νομίζω ότι δεν την επιθυμούν και τόσο συχνά. Πράγμα όχι απίστευτο αφού συμβαίνει και ο μη κατά Θεόν πόθος να κόβει πολλές φορές την επιθυμία του φαγητού. Αυτόν που έφτασαν πλέον σε τέτοια αυθαρσία, νομίζω ότι το σώμα τους δεν θα ασθενεί τόσο εύκολα. Διότι κατά κάποιον τρόπο εξαγνίστηκε πλέον και αυθαρτοποιήθηκε. Η φλόγα δηλαδή της αγνότητος έζησε τη φλόγα των σαργικών παθών και ασθενειών. Νομίζω ακόμα ότι και το φαγητό που τρώγουν δεν τους προξενεί καμιά ευχαρίστηση. Διότι όπως οι υπόγειες φλέβες του νερού ποτίζουν μυστικά τις ρίζες των φυτών, έτσι και οι ψυχές αυτών των ανθρώπων τις στρέφει μυστικά το ουράνιο πύρ. Δωδέκατον Η αύξηση του φόβου είναι αρχή της αγάπης και το τέλος της αγνίας είναι η προθυπόθεση της θεολογίας. Εκείνος που ένωσε τελείως τις εστίσεις του με το Θεό, μισταγωγείται στη θεολογία από τον ίδιο το Θεό. Εάν όμως οι εστίσεις δεν έχουν ενωθεί με το Θεό, είναι δύσκολο και επικίνδυνο να θεολογεί κανείς. 13. Ο ενυπόστατος λόγος του Θεού Πατρός, σε εκείνον που θα κατοικήσει, θα χαρίσει τέλεια αγνότητα και καθαρότητα, νεκρώνοντας τον θάνατο, δηλαδή τα πάθη που νεκρώνουν την ψυχή. Μετά από την έκρωση αυτή ομοθητής του Χριστού, φωτίζεται και γίνεται γνώστη της θεολογίας. Ο αγνός γνωρίζει τον αγνών με κεφαλαίο εφόσον ο Λόγος Κυρίου, δηλαδή ο Υιός του Κυρίου και Θεού, αγνώσε στη διαμένων εις αιώνα αιώνος. Και οποιος δεν γνώρισε κατά αυτόν τον τρόπο το Θεό, ομιλεί περί του Θεού στοχαστικός. Δεκατον τέταρτον Η αγνία ανέδειξε θεολόγο τον μαθητή ο οποίο με την αγνία του αυτή αξιώθηκε να κηρύξει και να στερεώσει τα δόγματα τη της Τριάδο. Τριάδος. Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφόν του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους να καταλαλούν. Θα φύγει μακριά από αυτού σαν από φωτιά. Εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνω οργίζεται κατά του αδελφού Του, μοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του. Δέκατον έκτον Η δύναμις της αγάπης είναι η ελπίς, διότι με αυτήν περιμέρουμε το μισθό της αγάπης. Η ελπίς είναι αδίλου πλούτου πλούτος, δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπίς είναι ασφαλής απόκτησης θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυση και ανακούφιση από τους κόπους. Αυτή είναι η θήρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Η ελπίς δηλαδή. Αυτή εικονίζει μπροστά τα πράγματα. Μπρό μα εκείνα τα πράγματα που βρίσκονται μακριά από μας. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σ' είναι δεμένη η πόνη, αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Δέκα των Ο έβελπης μοναχός είναι σφάκτης της αδικίας, την οποίαν κατανικά με το μαχαίρι της ελπίδος. Η ελπίδα γεννιέται από τη γεύση και την εμπειρία των δώρων του Κυρίου, διότι αυτός που δεν τα γεύτηκε έχει δισταγμού. Την ελπίδα την εξαφανίζει ο θυμός, διότι όπως λέει η Γραφή, «Η ελπίς ούκα σχήνει», Ρωμαίους 5ο κεφάλαιο, ενώ «ανείρ θυμόδης ούκα ευσχήμον, περιμίες Α, αλφα. Δέκατονόγδον η αγάπη χορηγεί τη χάρη της προφητείας. Η αγάπη παρέχει τη δύναμη της θαυματουργία. Η αγάπη είναι η άβυσος της Θείας Ελάμψεως. Η αγάπη είναι η πηγή του θεϊκού πυρός. Όσο περισσότερο πυρ αναβλίζει, τόσο περισσότερο καταφλέγει εκείνον που διψά. Η αγάπη είναι οι και η εδραίωση των Αγγέλων, οι πρόοδε στου αιώνε όλων των εκλεκτών του Θεού. Ανάγκη μα ΣΥ, Ω, ΣΥ η ωραία ανάμεσα στι αρετέ, Πού βόσκει τα πρόβατά σου, Πού κατασκηνώνει το μεσημέρι, Άσμα Πρώτων στη Χωσέφτα. Φώτισον ημάς, πότισον ημάς, οδήγησον ημάς, χειραγώγησον ημάς. Επιθυμούμε πια να ανεβούμε κοντά σου, διότι εσύ κυριαρχείς σε όλα. Τώρα μου πλήγωσε στην καρδιά και δεν μπορώ να ανθέξω στη φλόγα σου. Γι' αυτό θα σε και θα προχωρήσω. Εσύ κυριαρχείς πάνω στη δύναμη της θαλάσσης, εσύ καταπραίνεις και νεκρώνεις την ταραχή των κυμάτων. Εσύ ταπεινώνει και καταρρύπτης ω τραυματία τον υπερήφανο λογισμό. Με τον ισχυρό σου βραχείο να διασκορπίζεις τους εχθρού σου και αποδεικνύεις ανίκητους τους δικούς σου εραστές. Και βιάζομαι να μάθω πώς είδω Ιακώβ πάνω στην κορυφή της κλίμακος. Ερωτώ να μάθω για αυτή την ανάβαση... Πώ πώς ήταν ο τρόπος και η σύνθεση στη διάταξη των βαθμίδων. Των βαθμίδων της αναβάσεως εκείνης, την οποία έβαλε στο νου και στην καρδιά του να επιχειρήσει ο εραστής σου. Διψώ ακόμη να μάθω ποιος είναι ο αριθμός των βαθμίδων και πόσος χρόνος χρειάζεται για την ανάβαση. Ψαλμός, πήγαμα. 6. Διότι τους μεν χειραγωγούς της αναβάσεως, τους αγγέλους δηλαδή, τους ανήγγειλε αυτός που σε είδε και πάλεψε μαζί σου, γιατί τίποτε άλλο δε θέλησε ή μάλλον δεν κατόρθωσε να μας διαφωτίσει. Εκείνη δε, αν και θεωρώ καλύτερο να πω εκείνος, η βασίλισσα σαν να έσκυψε από τον ουρανό, έλεγε στα αυτιά της ψυχής μου. Εάν ο εραστή μου δεν λυθείς από την παχύτητά του σώματος, δεν θα μπορέσεις να γνωρίσεις το καλό του προσώπου μου. Αυτή η σκάλα, η κλίμακα, ασεριδάσκει την πνευματική σύνθεση των επιμέρους αρετών. Στην κορυφή αυτής της κλίμακος, Είμαι στηριγμένη εγώ, καθώς το είπα αυτό ο μεγάλος μίστης μου, ο Απόστολος Παύλος. Νινή νι, δε μένει τα τρία ταύτα, Πίστη ελπίς, αγάπη. Μίζον δε πάντων η αγάπη. 1 Κορινθίους, γ 13.